Με το έργο του Γιάννη Ρίτσου είναι αυτοί οι ίδιοι και οι προγονές τους βέβαια που το στείλαινε στην εξωρία πριν τη χρόνια. Αυτά τα χρόνια που ζουνε μέσα στα σκατά και δεν έχουν κανένα πρόβλημα τώρα να πει καλούνται το Ρίτσο επειδή έτσι τους βολεύει. Δεν είναι ακριβώς έτσι πως τους βολεύει. Είναι για να δημιουργήσουν δημιουργήσουνε τεχνιέντος ένα χιλό και να αποπροσανατολίσουν. Εντάξει είναι, είναι πιο στοχευμένο του κόλλου αλλά τέλος πάντ Δεν θα κρύβω ότι έχω σκοπό πέραν το μέτρων που θα ανακοινώσω τώρα. Ο ίδιο, επέτρεψε και μια προφατή περιπέτεια υγεία και χρειάζομαι μια γυμναστική ω μέσο αποθεραπεία. Θα εγγραφώ αμέσω σε γυμναστήριο μόλι ανοίξουν τα γυμναστήρια. Όπω ανεβαίνει στην ιερά οδό για τον Άδωνη, το λέω αυτό. Άδωνή μου, στο ίσω του Χαϊδαρίου έχει ένα κτίριο που λέγεται Δρομοκαίτιο. Έχει γυμναστήριο εκεί μέσα. Πήγε μέσα και κάνει γυμναστική όσο Ναι, σωστό. Έχει και στην καβάλα τέτοιο. Καβάλας, ε, ναι, και στην Καβάλα. Και στην Καβάλα. Δεν έχω θέμα εγώ. Και τα δύο γυναστήρια αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Έχει κάτι ωραίο κυρίω με άσπε ρόμπε κτλ. Και, και έχει και δωμάτια ωραία λευκά, χωρί υγρασίες αυτά που έχει το, δω, το σπίτι του κτλ. Α γυρίσουμε πάνω στο μέτωπο. Δείτε το μέτωπο του ανακαινισμένου σπιτιού. Το σπίτι έχει αναβαφτεί από το 2007. Λευκά δωμάτια με μαλακού Μαξι... τείχου. Μαξιλαράκια γύρω φόρο. γύρω, βολικό βολικό. Να, μπορεί να παίρνει φώρα να σκάει πάνω, α στον τοίχο να κάνει γκολ και θα γυμνάει. Μα και τώρα το σκέφτες όμως αυτό Τι θα χάσει το δημόσιο θέαμα, η σάτυρα Μπορούν να βάλουν μια κάμερα Όπως ήταν στο Big Brother Κόσμε μου Κόσμε μου Κόσμε μου Και να μην χάσει τίποτα Δηλαδή ό,τι γίνεται με στο δωμάτιο θα το μαθαίνουμε Γιατί εμείς ενδιαφερόμαστε πάνω απ' όλα για την υγεία του Άδωνη Τα σκαμπό μου μέσα Τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου Έλα! Έλα! Σηκωταρίτσε! Έλα! Έλα! Σηκωταρίτσε! Τι έγινε? Τι θε? Δεν μου λε. Αυτό που είναι πριν από σένα, Α, πόσο ε... κόμπλεξ μπορεί να έχει ο άνθρωπος που βγαίνει στη τηλεοράσεις και κράζει του άλλου που είναι χοντροί! Τι, ποιον είπε. Α, για την τραγουδίστρια από τη Μάλτα που είπε. Ναι. Πώ δεν έκραξε κάποιον που ήταν κοντό, Ωχ, ο Βαϊτ, Ωπα. Πλησμό, Μισό λεπτάκι, αυτό είναι αυτό που κάνει είναι body shaming. Λέω ρε παιδί μου, θα μπορούσε να, να κράξει κάποιον που είναι κοντό, αλλά γιατί δεν το έκανε Μπράβο. αυτό, Γιατί έχουμε μισό μέτρο και μια πιθαμή. Λέγαμε δύο ε, μέτρα και δύο κοίταξε. σταθμά, αλλά δεν δε στέκει τώρα. Κοίταξε, θα έλεγα ότι μάλλον ψωνίζει ρούχα τα παιδικά, αλλά επειδή δεν θέλω να κάνω body shaming. Όχι, είναι body shaming κι αυτό. Όταν αφορά τον body Όταν μιλάμε για πόντι, μιλάμε για ανθρώπου. Αυτό δεν είναι άνθρωπο. Σα παρακαλώ, τι είναι. Τι είναι. Είμα, αυτό αυτό πάνω να ρωτήσω και εγώ. Ένα που τον βλέπει και κάθε μέρα. Για πού είναι, Κοίταξε να δει. Έχει μια μορφή που θυμίζει, αλλά κι άλλα έχουνε. Ωραία, και οι πλαστικέ κούκλε που πουλάνε στα σεξουαλικά. Από ό,τι έχω ακούσει, δηλαδή έχουνε μορφή γυναίκα. Τι είναι γυναίκε. Με ανάβει τώρα γυναικάρε είναι. Εeeh, στα Έλαβε η Δεν κατάλαβα τι πρόβλημα έχουμε τι Τζούλιε. <laughs> Έλα, προστολή, Είσαι τζουλιστή. Είμαι τζουλιστή, ναι. Έλα να σου πω κάτι. Καταδικάζω. Μην το. Σε είχα πάρει και σου είχα πει για το ξύλο στο χατζιδάκι ότι ήταν προφητικό και να γιάσουν τα χέρια στον ανθρώπο που τον κάνει μαύρο στο ξύλο. Καταδικάζω. Α, Φάς, Ωραία. Όχι, εγώ Δεν συμφωνώ, αυτό... είναι προτροπή σε βία και τον το Δεν μου λε, του έτσουξε τώρα με τον Πιθριδάτη, του βγάλεσε! Από ό,τι βλέπω, ναι, κάτι διαβάζω ότι έχουν θέμα στο μαξί μου. Φαντάζομαι πόσο φοβούνται, σε τι κλωστοί κρέμονται, που βγαίνει ένα τραγούδι και του πάει τσίσα. Ακριβώ. Γιατί φοβούνται, μην ξυπνήσουν οι βλάκε που τους ψηφίσανε. Από εκεί ξεκινάει το όλο έργο. Και όταν μην... έχει βασιστεί σε κινησμένου, είναι πιθανό να φοβάσει να ξυπνήσουνε. Προφανώς αυτό δεν σχετίζεται με εγκληματικότητα, με την έννοια ότι υπάρχει εγκληματικότητα σε βάρος των απλών ανθρώπων, των γειτονιών και των πόλων. Αυτό είναι στοχεδμένος. Είναι, είναι ένα γεγονός το οποίο έχει να κάνει προφανώς με ξεκαθάρισμα λογαριασμών και είναι ένα μονομένο mm -hmm. γεγονός το οποίο θα ερευνήσει η αστυνομία. Ο Βοήδη θα πάει πολύ καλά με την πάταξη του κοινού εγκλήματο, eh. Κοίταξε να δει. Ευρώπη γίναμε. Ωραία. Να τα πούμε κι αυτά. Ναι. Καιρό ήταν να γίνουμε και Αμερική. Μπρόγκ. Σωστό. Ε, δύο, την πίστα δύο Ευρώπη δολοφονίες. την κάναμε. Με επιτυχία την παίξαμε. Δύο δολοφονίε μέσα σε λίγε ώρε και δεν θυμάμαι αν έχει υπάρξει τέτοιο προηγούμενο άλλη φορά. Μόνο δύο είναι. Έτυχε. Λάθο 24ωρο διάλεξε. Δύο. Τα προηγούμενα δύο, μπορεί δύο, να έχει κι άλλα. Τι τελευταίε ώρε από χθε το βραβείο. Μα είναι μεμονωμένα το... με περιστατικά. Πολλά μεμονωμένα.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 Με νόμο την απεργία να τελειώνουμε Έχει ενοχές Φοβούνται να βγάλει κανένα τραγούδιο μυθυριδά της και τους ρίξε. Ο γλου. Όχι ο Μπραβίσιμου ah. Oh. Όσοι ξέραμε τα πράγματα, ξέρουμε ότι αυτά τα οποία επαγγελόταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να είναι πραγματικότητα. Τότε έλεγε ο ίδιο: Όχι, θα σκίσουμε το μνημόνιο, θα διαγράψουμε μονομερό το χρέο και το καθεξή. Oh, πολύ ομιλητικό ήταν κατά το παρελθόν. Ναι, αλλάζουν. Έχουνε πολύ κοντρά άλλε εποχέ. Άλλαξαν οι εποχέ και συστρατεύτηκε και αυτό με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κοίταξα, δεν, δεν άλλαξε ο κεδίκο γλου. Ο κεδίκο γλου πάντα πασόκ ήταν. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε. Πάντω ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανάγκη από νέα, φρέσκα και άστα πρόσωπα. Και τα είχε και μέσα όλα. Γιατί γίνανε τα συμμετώματα στην Ακρόπολη? Γιατί γίνανε. Δεν θέλω να περνάει κακό από το μυαλό σου. Δεν γίνανε για τον Νικομόδας. Δεν γίνανε για να πηγαίνουν τα καρουσάκια με τον Νικομόδας. Να πηγαίνουν κανονικά. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν είναι. Είναι για άλλους λόγους. Για άλλους λόγους. Είναι γιατί, γιατί έπρεπε να βρεθεί μια αφορμή για να γραφτεί πλακέτα τη μυτική προς τη Μενδόνη. Πού θα γράφανε το στο ξεκούδουν, Τώρα έγινε έργο.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 Και απάζουν για τα παιδιά σου, για η για τα πάντα. Συγνώμη, όχι γνώμη. Συγνώμη για τον, από την κυβέρνηση που σα σκέφτεται κιόλα. Φροντίζουμε πριν από αυτόν γι' αυτόν. Ε, είναι φιλολαϊκή. Ναι. Εμένα μου αρέσει πάντως, που 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του ευρώ, κυκλοφορεί το ρεπό. Αλλάξαμε νόμισμα μόνοι μα. Μα πήρε 20 χρόνια να βρούμε πόσο αναλογεί ευρώ σε δραχμές. Δραχμές σε ευρώ. Τώρα θα μα βγει άλλα 20 χρόνια να δούμε πόσο αναλλογεί ευρώ σε ρεπό Αποστολή.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 Είναι αλήθεια. Απλά να πούμε για τον άνθρωπο που τον δόξαρε και τον έβρισε. Γιατί τον είπε άχρηστο έλεγγε ότι κάθεται και βλέπετε όλη την ημέρα ε, πορνό και απλά κάνει ένα διαλυματάκι από τις μία μέχρι τι δύο και όλε τι συμπολιτεύε ώρε κάθεται και παρακολουθεί τον Μπογδάνο. Να πούμε σε αυτόν τον άνθρωπο ότι το να κρατά και να θέλει να κρατάς τη δική σου πραγματικότητα που, παρτιπτό, δεν είναι η πραγματικότητα του Πογτάνον, αλλά η πραγματική πραγματικότητα που ζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν είναι κακό. Επίση να θυμίσω. Ξήσουμε στον Κώστα, ότι είναι ο άνθρωπος όπου σαν αποτυχημένος κωμικός, αποτυχημένος αστέρας, ψώνιο, που δεν τα κατάφερε στην τηλεόραση, ακόμα και στο Sky, θεώρησε ε, ότι ήταν καλό να μας τιμωρήσει. Παρόλα αυτά εγώ διαφωνώ με αυτό μια χαρά επιτυχία είχε κάνει με τη συνέντευξη, θυμάμαι, του Μιχαλολιάκου. Μεγάλη επιτυχία με το, με το Twitter του, ξεχνάμε με την Air, όπου απάντησε κάποιον έτσι πολύ φίλο δεξιό,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 Να, να, να, και το δοξάρισμα που δεν είναι απίστευτο Το ότι έψαξε την IP του Και βρήκε από που στενεί τα μηνύματα είναι, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα Να σου πω, τα, οι, α, αυτοί οι άνθρωποι τη νύχτα, καλά τα λέει ο άλλο ο Υπουργό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν αγαθοεργίε. Προφανώ αυτό δεν σχετίζεται με εγκληματικότητα. Με την έννοια ότι υπάρχει εγκληματικότητα σε βάρο των απλών ανθρώπων, των γειτονιών και των πόλεων. Αυτό είναι στοχευμένο. Είναι Είτε. ένα γεγονό το οποίο έχει να κάνει προφανώ με ξεκαθάρισμα λογαριασμών και είναι μονομένο mm -hmm. γεγονό το οποίο θα ερευνήσει η αστυνομία. Έρχεται η κοπέλα, α πούμε, από το εξωτερικό που δεν έχει δουλειά, α πούμε, από την Αφρική. Της βρίσκουν το Λίτσα. Αλλά βες, έχει ο άλλος προβλήματα με το Μητσοτάκη, δεν τον αντέχει, του δίνει ναρκωτικά. Εγώ στα μπουζούκια τόσα χρόνια που πήγαινα, δεν με πήραξε ποτέ κανένας, ήταν η μπράβη του μαγαζιού και δεν με ενόχνησε κανένας. Καλά λέει. Άσε που αν τι, δεν Λίκα. ήταν αυτοί, τα φανάρια μας θα ήταν ορφανά και άδεια. Σωστά, καλά λέει. Δεν θα εκμεταλλευόντουσαν τα παιδάκια και τους γέρους να τους κόβουνε κανένα δάχτυλο, κανένα πόδι για να κάνουν καλύτερο τζίρο. Σωστό. Την και αναγκαιώσει πόσο είναι το μεροκάματο και έρχεται ο μικρός εδώ και βγάζει ένα ευρώ μεροκάματο Μια το χαρά... καταλαβαίνεις τώρα όχι δεν οι άγροποι κάνουν δουλειά πλάκα κάνεις σύντια, πώς, θα, θα, του, πώς θα, θα του μιλήσεις φοβάται η πελάτσα ρε <Κιώτεψε>, την έψινα τόση ώρα και φοβάται να σου μιλήσει λοιπόν έλα γεια κιότεψε έλα κιότεψε κιότεψε έλα για.